και φίλοι του καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα έχουμε έναν ακόμη εκλεκτό καλεσμένο, ένα από τους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαμε με επαφή στο Φαντάστικον και μιλάμε για το Γιώργο Βορέα Μελά, συγγραφέα του ε, βιβλίου «Το Μαργαριτάρι της Αβίσου. Βέβαια, τον αδικούμε, αν πούμε ότι είναι μόνο συγγραφέα γιατί είναι ένας πολυτάλαντος, και είμαι σίγουρος ότι όσοι μας παρακολουθούσατε και στο Radio Music Heaven θα τον ξέρετε, γιατί είναι και frontman του γνωστού συγκροτήματος Αχερουσία. Γιώργο, καλώς ήρθες στο Xlibris. Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω που δέχτηκες να μιλήσεις στο podcast μας για το βιβλίο σου που να πω βέβαια στου ότι είσαι και εσύ μέλο της συγγραφική ομάδας Άρπη για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει και, ε, και άλλες φορές. Δεν είσαι τελείως άγνωστος να το πω έτσι. Όχι, εντάξει, προς Θεού. Α, η Άρπη καταρχάς πρέπει να πούμε κάτι ότι είναι μια κίνηση η οποία όπως είπε πάρα πολύ εύστοχα ο καιραμίδα ο Κεραμίδας στο Φαντάστικο θα γινόταν με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή ο καιρός πλέον είναι αρκετά ώριμος προκειμένου να, ε, να προσπαθήσει να αναζητήσει η, η λογοτεχνική δραστηριότητα, η ελληνική ε, δρόμους οι οποίοι να βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην ε, παράδοση, την μεσογειακή, την ελληνική, τη μυθολογία κτλ. κτλ. Έτσι. Και μέχρι στιγμής ε, μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα έχει δώσει ε, εξαιρετικά δείγματα γραφής σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι. Το διευκρινίζω, δεν λέμε ότι και δεν ισχυρίζεται και κανένας από σας άλλωστε ότι έχετε φεύρει τον τροχό. Απλώς έχετε δώσει ε, ένα πλαίσιο, να το πω, ε, μια διέξοδο σε όλη αυτή τη την υποδομή που έχουμε, την παράδοση, την δημιουργικότητα, η οποία μέχρι στιγμή δεν είχε καταφέρει να εκφραστεί. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Προφανώς δεν, εφή, δεν εφήβραμε τον τροχό. Ε, πάντοτε υπήρξε χρήση της, της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης α, της μυθολογίας των θρύλων και κάποιων ιστορικών στοιχείων στην, στην, στους Έλληνες λογοτέχνες και πολύ περισσότερο μάλιστα το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει ε, από συγγραφείς του εξωτερικού οι οποίοι δανειζόντουσαν τέτοια στοιχεία όπως για παράδειγμα ο Ντάν Simmons mm -hmm. στο Ήλίο και, στο και στον Όλυμπο και πο πολλοί άλλοι δηλαδή με, ακόμα και ο τεράστιο Φρανκ Χέρμπερτ στο Ντιούν στην ουσία άλλο το υπόβαθρό του προσπαθεί να το, να το εδράσει μέσα σε στοιχεία τα οποία έχουν μια αναφορικότητα σε, σε ομυρικά στοιχεία, σε, σε κατάλοιπα, εν περιπτώσει τα οποία έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την ελληνική μυθολογία. Ε, βέβαια, με λες γιατρίδες. Ε, βέβαια. Αλλά, αλλά τι συμβαίνει τώρα. Το ζήτημα είναι ότι η άρπη πολύ απλά προσπαθεί Να καλλιεργήσει εκείνη τη σκέψη εκείνη, και παράλληλα εκείνη τη σχέση μεταξύ του αναγνωστικού κοινού και των Ελλήνων λογοτεχνών, οι οποίοι γράφουν ακολουθώντας αυτό τον τρόπο, χωρίς να προσπαθήσουν, εν περιπτώσει, με τον άλλο τρόπο, να μοιάσουν, ας πούμε, α, σε συγγραφεί όπως ο, ο τεράστιο Τόλκιν ή, σε συγγραφεί οι οποίοι πολύ πιο εύκολα μπορούν να μιλήσουν για vikings και για. Ε, ξωτικά όπως τουλάχιστον έχουν αρχίσει να καλλιεργούνται από την φάνταση παράδοση ή από την βορειοευρωπαϊκή ε, Και αυτό είναι και το νόημα νομίζω ότι σιγά σιγά το αναγνωστικό κοινότητα ελληνικό αρχίζει και οριμάζει με τον άλλο το τρόπο αν μου επιτρέπετε ο όρος Και αρχίζει και αυτό να αναζητά κάποια πράγματα τα οποία συνάδουν να το θέσουμε έτσι στη δημιουργία μια αυτοπεποίθησης σε σχέση με την ταυτότητά μας ε, ως λαός. Η οποία δεν είναι κάτι εθνοκεντρικό, είναι κάτι οικουμενικό νομίζω. Είναι κάτι πολύ κοσμοπολίτικο. Και καλό είναι να, να το δούμε αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ε, αυτό που υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή μεταξύ πολλών άλλων α, στην ελληνική λογοτεχνία είναι η άμεση εξαγωγή τη στο εξωτερικό. Και εδώ είναι που έχουμε ένα, ας μου επιτραπεί, ο πλεονέκτημα εάν ασχοληθούμε με τη δικιά μας την, την κουλτούρα και παράδοση. Διότι πολύ απλά αφενός μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό με έναν τρόπο με τον οποίο α, α, θα αποπνέει μια αλφα αυθεντικότητα και κατά δεύτερο λόγο στα μάτια ενός ξένου αναγνώστη αυτά τα οποία θα πούμε θα έχουν μια αυθεντική εξωτικότητα, πράγμα το οποίο το ζητάει κάποιο ο οποίος πλέον τα έχει διαβάσει, σε μια παγκόσμια αγορά που ούτε λίγοτε πολύ όλα έχουν υποθεί. Αυτό είναι γεγονός. Και άλλωστε δεν μπορούμε να, να το πω Είναι δύσκολο να πουλήσουμε ψυγεία στους εσκυμούς. Έτσι. Κά, κάτι άλλο πρέπει να, να δώσουμε στον αναγνώστη του εξωτερικού. Προφανώ. Προφανώς. προφανώς. Και, εδώ, και εδώ είναι και κάτι άλλο που, που, που, που θα ήθελα να σταθώ... Ε, στην πραγματικότητα, αυτό είναι και η μόνη μας ελπίδα για αυτή τη γενιά τη δικιά μας, η οποία σιγά-σιγά έχει αρχίσει και έρχεται στα πράγματα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι λοιπόν η τελευταία ευκαιρία μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε το χρέος μας στο να αντιστρέψουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν αρχίσει πλέον να αποτελούν μια καθεστική ακατάσταση. Έχω την εντύπωση ότι... Uh, ίσως μέχρι και η γενιά του 86-87 είναι τελευταίοι άνθρωποι οι οποίοι uh, υπήρξαν πάρα πολύ σπουδαγμένοι σε ένα περιβάλλον το οποίο στο οποίο δεν στερήθηκαν πάρα πολύ σε μια σχετικά ε, κοινωνία, με αμβλημέ... σε μια κοινωνία με σχετικά αμβλημένες τις τις αντιθέσεις και τις αντιξοότητες. Mm -hmm. και, νομίζω, και νομίζω ότι είναι χρέος μας να μην χαθεί αυτό το, το στοίχημα και να προσφέρει ο καθένας από το δικό του μετερίζει α, αυτά τα οποία μπορεί και αυτά τα οποία έχει χρέος να κάνει προκειμένου να, να δημιουργήσει αν μη τι άλλο ένα, ένα κτίμα εσαί προς τους μελλοντικές γενιές. Δεν θέλω να διεκδικήσω τέτοιου είδους δάφνες εισαγωγικών ναι. Ε, ούτε έχουμε τε, δε, δεν υπήρξε κάποιο τέτοιος στόχος απλά νομίζω εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά από την Άρπη α, πηγαίνουμε σιγά σιγά στη γραμμή εκεί που πρέπει να ταχθούμε πιστεύω και το υπηρετούμε και μια διάσταση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική είναι ότι η Άρπη δεν είναι μια κλειστή ομάδα ε, δεν είναι μια καμαρίλα αν μου επιτραπεί ο όρος <laughs> δηλαδή τι εννοώ ε, στην πραγματικότητα και αυτό θα φανεί ε, στη σεζόν που μας μπαίνει Uh, υπάρχει το άνοιγμα στου Έλληνε συγγραφεί οι οποίοι όμω ενδιαφέρονται να βγάλουν ένα βιβλίο το οποίο αφενό μπορεί να μιλήσει για την ελληνική πραγματικότητα ή βασίζεται στην ελληνική πραγματικότητα ή στην ελληνική φαντασία ή στην ελληνική μυθολογία ή στην ελληνική μυθολογική παράδοση. Αυτό είναι το μανιφέστο εντό η, η εκτό εισαγωγικών τη άρπη, το οποίο στέγασαν οι εκδοσίε για τόσο όμορφα και τόσο φιλόξενα. Mm -hmm. Άρα στο νομίζω και ο εκδότης σας στη Μαμάγιο Χρήστος ο Κασκαβέλη, στο βιβλίο του Δράκον είχε έντονο το, το άρωμ... άρωμα. Εντάξει, με πάση περιπτώσει, ναι, είχε έντονο το σκούβαθρο μέσω... αυτό, έτσι. Έτσι, έτσι. Γιατί όχι, ναι. Και μάλιστα θα σας πω και κάτι, ότι εγώ προσωπικά ένας από τους λόγους για, τον οποίον, για τους οποίους προσέγγισα το Χρήστο των Κασκαβέλη ήταν γιατί είχα διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Ε, μου, μου κάνει τρομερή εντύπωση και όταν διαπιστώνω τελικά ο εκδοτικό οίκο είναι η ιδιοκτησία του, τον έπιασα στο προηγούμενο φαντάστικο, όχι σε αυτό που μόλι τελείωσε, και το έκανα με τη μία την κρούση και του έκανα με τη μία την κρούση και Εμεί είμαστε μια ομάδα συγγραφέων. Ενδιαφερόμαστε να κάνουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι και, και μια μικρή εκδοτική υπό το καθεστώ του Κινσεπτ εκδοτική εταιρεία ε, ή να ψάξουμε να βρούμε κάποια, κάποιον εκδοτικό οίκο να στηρίξει το. Το εγχείρημά μας. Τελικά ενδιαφερθήκαν ε, όλοι οι άνθρωποι μέσα στη μαμά για να είναι άνθρωποι οι οποίοι αφενώ, από τη μια είναι πολύ πεπειραμένοι στο χώρο του βιβλίου έχοντας δουλέψει σε πολύ κλασικούς, μεγάλους εκδοτικού ίκους, κυριολεκτικά ίκους, και όχι ε, κατασκευάσματα ε, ε, της προχειρότητα εν πάση περιπτώσει ε, οι οποίοι τελικά τους έχει ένα κοινό όραμα το οποίο το βλέπω να αποδίδει, το βλέπω να αποδίδει γενικώς με το οτιδήποτε κάνουμε. Ε, νομίζω ότι κάπου εκεί, στο δικό μας οραματισμό ω ομάδα Άρπη, ε, μας έπιασαν να μου επιτραπεί ο όρος και βρήκαμε έναν κοινό τόπο μέσα στον οποίο ε, μπορούμε να, να συνεργαστούμε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ε, γιατί πριν από... Δεν είναι μακριά και νομίζω το συμφωνείς, δεν είναι μακριά τα χρόνια που κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο να το πω έτσι. Ναι, και, και, και βλακοδόσο αδιανόητο, εγώ θεωρώ ότι, θεωρώ ότι χάσαμε πάρα πολλά πράγματα ως, ως χώρα ε, όταν αναμασούσαμε επί τουλάχιστον 60-70 χρόνια απλά το κοινωνικό δράμα ως μυθιστόρημα ε, ή το οικογενειακό δράμα και από την άλλη ε, ε, ιστορίες αλγινές οι οποίες ε, ε, δυστυχώς... Ε, υποδάβληζαν με τον ένα τον άλλο τρόπο τα μίση τα οποία άφησε ένας από τους πιο ηλίθιους πολέμους που έγινε ποτέ στον κόσμο και μιλάει για τον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος στην ουσία έβλεψε την Ελλάδα ως περισσότερο από τον ίδιο το δεύτερο παγκόσμιο. Μ, αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου και είναι και κάτι το οποίο, και το οποίο αποφεύγουμε συστηματικά να μιλήσουμε γιατί είναι αυτό που ήδη από τα αρχαία χρόνια ξέρουμε μα θυμίζει οικία κακά. Ναι και δυ, δυστυχώς εντάξει νομίζω χαίρομαι για την εποχή που ζούμε που δεν χρειάζεται να μεθίσεις ω, ω, ω, ω, ως, ως όλον και να αρχίσεις να το να τον κάνει, να, να, να κάνεις τον τρελό λέγοντας ότι μας πήραν την, ε, ε, τη Σαλαμίνα οι Εγινήτες, καλά το λέω ε. Ναι Μπο, μπορείς, μπορείς πολύ απλά ε, να ορθώσεις το ανάστημά σου αυτή τη στιγμή που έστω και κατ' ζούμε σε μια ελεύθερη κοινωνία ή έστω ελευθεριάζουσα ε, ε, και να... και να κάνεις ας πούμε, αυτό το οποίο να κάνεις νομίζω. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα και χαίρομαι που το θέτεις έτσι, γιατί αγαπητοί ακροατέ, ένα βασικό νήμα να το πω, μια κεντρική αν θέλετε ιδέα στο βιβλίο του Γιώργου, στο Μαργαλητέρη της αβήσου είναι το θέμα του κασίκοντος. Το καθήκον που έχει ο καθένας απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στις αξίες, απέναντι στους άλλους, απέναντι θα έλεγα στο ίδιο το, θα μου επιτρέψει να γίνω λίγο μελοδραματικό, στο ίδιο το ιστορικό γίγνεσθε. Ναι, αυτό, αυτό, αυτό είναι ένα γεγονός. Ε, η αλήθεια είναι ότι σε ένα προσωπικό επίπεδο νιώθω ότι με έχει εμποτίσει πάρα πολύ ε, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Καζαντζάκης με την ασκητική του. Ah, το, yeah. οποίο, το, οποίο, το οποίο στην πραγματικότητα βέβαια α, α, και πάλι δεν είναι α, κάτι ένα δαιμόνιο κενό στην πραγματικότητα, δηλαδή είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο έχει κάνει στην ασκητική ο, ο Καζαντζάκης. Έχει στην ουσία ξαναπεί και έχει ξανακαλλιεργήσει μια α, α, νεομηθολογία, να μου επιτραπεί, yeah. ε, κάπω έτσι, ε, μια νεοθεολογία ίσω. Mm -hmm. μια θεολογίας η οποία υπήρξε πολύ παλιά στην, στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο Είναι στην ουσία εκείνο το μπόλιασμα της, της φιλοσοφίας του στοικισμού Σε συνδυασμό με αυτό το πολύ όμορφο χώνεμα κάποιων μυστηρίων της Ανατολίας Και της λατρείας της Μυθαναϊκής ή της Ζωραστρικής και σίγουρα με μια άμεση σχέση με το πώς ας πούμε, ήταν η καθεστική θρησκεία τότε στον κόσμο που ήταν το 12ο, και η οποία ήταν η δημιουργία εν μέρη του μυθραϊσμού. Έχει πάρα πολλά στοιχεία η ασκητική με τη λατρεία του, του μύθρα να το πω λίγο διαφορετικά α, αλλά πάνω από όλα είναι και τα δύο φιλοσοφίες ας μου επιτραπεί ο όρος οι οποίες <χι> καλλιεργούν στον άνθρωπο την αίσθηση του να προσπαθήσει να δράσει σε αρμονία με το περιβάλλον του... και με τα πράγματα τα οποία α, πρέπει να κάνει... προκειμένου να συνεχίσει να πει το αγαθό και το καλό. Έτσι. Α, τόσο ο όσο και η, και, και η ασκητική. νομίζω πως είναι ε, θεωρίες... οι οποίες εύκολα βρίσκουν, ε, βρίσκουν ε, ε, υλοποίηση... Ε, στην, ε, στη ζωή ενός στρατιώτη ενός ανθρώπου ο οποίος α, με τον ένα ή το άλλο τρόπο τάσσεται κάπου ε, και νομίζω είναι πάρα πολύ βοητευτικό στις μέρες με τον ένα το άλλο τρόπο κάποια τέτοια πράγματα να τα, να τα εγκολποθούμε. αν με επιτρέπετε ο όρος όχι, σαφώ. Δεν έχει καθόλου άδικο και είναι και μια. Θα έλεγα είναι μια εποχή κατάλληλη, όχι ακριβώ, δεν υπάρχει ένδεινε καταλόγος Κάθε εποχή είναι κατάλληλη για να πει κάτι το, στο οποίο πιστεύεις, αλλά είναι από απ απ απ απ μερικέ εποχέ έχουν την ανάγκη να ακούσουν κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν ξέρω τώρα αν, το... αν καταλαβαίνει. Όχι, όχι, όχι. Δεν δε διαφωνώ. Δε διαφωνώ. Θεωρώ, ε, κοίταξε, πάντοτε πιστεύω ότι όλες οι γενιές και, οι ιστορικές, και σε όλες τι ιστορικές περιόδου, ε, περιόδους υπήρχαν κάποιοι πάντοτε τελολογιστές οι οποίοι πιστεύανε ότι το τέλος είναι κοντά και ότι όλα θα χαθούν κτλ. <laughs> Από την άλλη, δυστυχώ, η δικιά μας εποχή είναι η εποχή η οποία ε, ε, έχει τη μεγαλύτερη έλλειψη συναισθηματική ακαιρεότητας. Mm -hmm. Αυτό είναι ακριβώ το οποίο λείπει περισσότερο στον άνθρωπο σήμερα. Πιστεύω ότι ο φόβο είναι αυτό το οποίο μα τυρανάει περισσότερο, ο οποίο μπορεί να ερμηνεύεται ω ανασφάλεια, μπορεί να ερμηνεύεται ω προ τα πολλά υλικά αγαθά που έχουμε συγκεντρώσει γύρω μα, προ κάποιε επιφάσει ζωή, οι οποίε μόνο ζωή δεν είναι. Άρα νομίζω ότι ίσω η δικιά μα εποχή έχει το εξή κακό. Όχι πω τα άλλα θα καταστραφεί ο κόσμο ή κάτι τέτοιο, δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Για τον... Να πω για ποιο λόγο θέλω να το πιστέψω. Για τον πολύ τραγικό λόγο του ότι οι νόμοι της αγοράς δεν θα, επιστρέ... δεν θα επιτρέψουν να καταστραφεί ο κόσμο. Ναι, είναι η θετική πλευρά ενός... Δεν, δεν είναι καθόλου θετική δυστυχώς. Σημαίνει ναι. ότι, ότι, ότι, ότι τελικά ο σωτήρας της φύσης και αυτού που είμαστε θα είναι και πάλι δυστυχώς η αιτία η οποία καταστρέφει τον κόσμο. Ε, υπάρχει μια κυκλικότητα στην ιστορία όσο, όσο, όσον αφορά αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο δυστυχώ. αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων, αυτά. Έτσι. Ε, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, αγαπητοί ακροατές, και επιστρέφουμε για να επικεντρωθούμε τώρα στο, σε, στο βιβλίο αυτό καθεαυτό. Τρέφουμε αγαπητοί κροατές, ελπίζω να σας άρεσε το κομμάτι και είμαστε εδώ παρέα με τον Γιώργο Βορέα Μελά τον συγγραφέα του βιβλίου του Μαργαριτάρη της Αβίσου και θα μιλήσουμε τώρα, θα επικεντρωθούμε λίγο στο βιβλίο αυτό καθε αυτό σαν βιβλίο. Ε, Γιώργο, από ό,τι είδα, το βιβλίο αυτό γράφτηκε μέσα σε μια διετία θα έλεγα, μάλλον όχι να το πω Αλλιώς, γιατί ε, δεν θέλω να δημιουργήσω λαθασμένες Δεν είναι ακριβώς βιβλίο με τη συμβατική έννοια του βιβλίου. Είναι ε, μια συλλογή, να το πω. Μια καταγραφή θρύλων, ε, θα έλεγα περισσότερο, που τους έχεις επεξεργαστεί ε, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σου. Ναι, κάπω έτσι. Στην πραγματικότητα, ε, είναι, είναι ένα χαλαρή δομή μυθιστόρημα. Το οποίο είναι κρυμμένο σε μια συλλογή διηγημάτων. Αυτό το οποίο ήθελα να κάνω ήταν να γράψει ένα μυθιστόρημα το οποίο να μπορεί να το. από οποιοδήποτε διήγημά του και να το διαβάσει, με οποιαδήποτε σειρά, να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Και αυτό εν μέρει είναι μία από τι προκλήσει εντό εισαγωγικών που μπορεί να βάλει να αναγνώσει αυτό το βιβλίο. Mm -hmm. Κατά δεύτερο. Ε, θέλω να, να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι παραπάνω σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί θρύλοι μέσα στο, στο Μαργαριτάρι θάλασσινοί, μυθολογικοί yes. ε, λογοτεχνικές αναφορές αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο ήταν με τη χρήση αυτών των θρύλων να γραφτεί κάτι σαν ε, νεομηθολογία να το θέσω έτσι mm -hmm. πάνω σε, το, σε αυτού του θρύλους δηλαδή να, κάνω αυτά, να χρησιμοποιήσω με ένα μεταμοντέρνο τρόπο αυτό του είδου της ιστορίας ε, και πράγματι εγώ θα έλεγα ότι το καταφέρνεις ε, γιατί είναι όντως, ε, είδες και εγώ το πρώτο που σου είπα είναι ότι υπάρχει μια κεντρική ιδέα, ένα κοινό νήμα που τα ενώνει όλα αυτά είναι εμφανές και μάλιστα έχεις επιλέξει ένα ενδιαφέροντα δεν θέλω να το πω τέχνασμα, μια τεχνική μάλλον μια ενδιαφέρουσα τεχνική μας πας λίγο από μπρο προς τα πίσω κατά κάποιο τρόπο ναι, ναι, είναι μια αλήθεια. Ο, ο λόγος αυτός, αυτό, α, ο λόγος για τον οποίο δεν ακολούθησα μια γραμμικότητα στην αφήγηση του χρόνου, είναι πέραν το ότι ε, ως ιστορικός, σε πάση περιπτώσει διδάκτικα, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον χρόνο μόνο γραμμικά. Mm -hmm. ε, ε, ο, δεύτερο, η δεύτερη αιτία είναι η εξής. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα βίτσιο. Νομίζω ότι ε, με έναν, ε, ας πούμε, επιτραπεί πονηρό τρόπο χάνονται οι αναφορικότητες εκείνες τις οποίες αναζητάει ο ανθρώπινος εγκέφαλος προκειμένου να πιαστεί για να ορίσει κάποια πράγματα σε σχέση με το εγώ του, δηλαδή ομφαλοσκοπικά και έτσι αναγκάζεται να αφαιθεί περισσότερο σε αυτή την ψευδέστηση παραμυθιού που θέλω να καλλιεργήσω μέσα στο βιβλίο. γιατί στην πραγματικότητα παραμύθια λέμε πως είναι αλλά δεν είναι παραμύθια ναι, δεν είναι, θα έλεγε το παραμύθι, είναι ένας Πολύ χαλαρό όρο για να περιγράψουμε αυτά που έχει γράψει. Ε, το θρύο θα τέργεζε γι' αυτό σου είπα θρύλου. Ναι, ναι, ναι, όχι. Καλά, τώρα δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω πολύ καλά με την έννοια τη ορολογία. Δεν πιστεύω ότι δίνω σωστού ορισμού. δεν το λέω για την ορολογία. Το λέω για να δώσω λίγο τη βαρύτητα. Δηλαδή, γιατί ξέρει, το παραμύθι, λέει παραμύθι, εντάξει, να του δώσω ότι είναι κάτι πιο βαθύ. Έχει να πει κάποια πράγματα παραπάνω από ότι ένα... Όχι ότι τα παραμύθια δεν έχουν να πούνε... Αλλά εδώ θέλει να περνάς μέσα σε ένα άλλο επίπεδο πώς να το πω, ε, κατανόησης. Καταπιάνεται με ένα διαφορετικό σετάκι ιδεών αν θέλεις. Από mm -hmm. το απλό παραμύθι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Και μου έκανε... Σαφώ αυτό που λέγαμε για τη θάλασσα, να το, αυτό, ε, δεν είναι όλα έχουν να κάνουν με τη θάλασσα ούτε μη φανταστείτε αγαπητοί ακροτές ότι όλα έχουν να κάνουν με ένα καράβι αλλά το βιβλίο έχει σαφώς ε, σαλασσινό άρωμα, μυρίζει αρμύρα να το πω έτσι επιτρέψεις να γίνω λίγο ε, ε, όχι, <laughs> μια χαρά, χαρά το, το έθεσε. μια χαρά το έθεσες ε, παρατήρησα όταν έγραφα το, το Μαργαριτάρι ότι τελικά τη θάλασσα ιδιαίτερα στα τραγούδια μας εμείς οι Έλληνες την έχουμε σχεδόν πάντα μέσα είναι εδώ μια πρόκληση να βρει ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει ο μέσα, μέσα στου στίχου του τη, τη θάλασσα. Ε, αυτό. αυτό είναι πολύ περίεργο να το σκεφτεί. Το, το αντίθετο πιστεύω εγώ θα ήταν περίεργο. Καλά, προφανώ, ναι, αλλά όμω καταλαβαίνει ότι τώρα πρέπει να βάλουμε και όλο αυτόν τον κόσμο σε αυτό το, σε αυτό το τρυπάκι τη αναζήτηση. Οπότε ναι. ξέρει, τώρα. Π, π, ε, ποιού τα ήθη με έναν τρόπο α, θεάδρασης, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος. Mm. Αυτό, είναι το ένα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, ναι, ε, πάνω ακριβώς αυτό το οποίο έθεσες, το Μαργαριτάρι Τσαβίσου έχει ως συνδετικό κρυκό τη θάλασσα και αυτό έχει σωσή και με το γεγονός ότι γράφτηκε στην ουσία όταν εγώ ταξίδευα, με πάση περιπτώσει, εμπλεκόμενος ένα επάγγελμα σχετικό με την ναυτιλία, κυρίως στον Ειδικό Ωκεανό και στα παράλια της Ανατολικής Αφρικής. Ναι, το λες κι άλλωστε, το γράφει στο βιβλίο σου, ε, στην εισαγωγή, το, το, το δίνεις τον να αυτή την πληροφορία που, ναι, ε, και μάλιστα σε κάθε ιστορία, να το πω έτσι, σε κάθε θρύλο επιμέρους, ε, δίνεις και την ημερομηνία και το μέρος κατά προσέγγιση που, ε, που γράφτηκε. Και ναι. η, είναι ένα ταξίδι, ας πούμε, δηλαδή, ε, είναι ένα παράλληλο ταξίδι, το ταξίδι του βιβλίου, των ιστοριών του και το ταξίδι του συγγραφέα. Ε, ξέρεις τι αίσθηση μου άφησε αυτή η τεχνική σου, ξέχασα να σου πω προηγουμένως, ε, μου άφησε την αίσθηση, πάλι θα, σε θαλασσινό θέμα θα καταλήξουμε, ε, της πύρας, του ναυτίλου. Ξεκινάς απ' έξω και σιγά σιγά, όπως η βίνη ας πούμε, σε φέρνει στο κέντρο, σε βυθίζει ε, mm -hmm. μέσα στην ουσία του. Αυτό, ε, που... Την αίσθηση. Όχι, αυτό που λες είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, γιατί... Ε, Θέλω να πω, είναι πάρα πολύ κοντά τουλάχιστον στο πώς γράφτηκε το, το, το βιβλίο. Γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω αυτά τα, αυτά τα ε, παραμύθια, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα διηγήματα, αυτό το βιβλίο, δεν, δεν ξεκίνησα για να, με, με το σκεπτικό ότι ξέρεις κάτι, θα γράψω ένα βιβλίο. Ενώ έγραφα κάποια ποιήματα... Ε, τα οποία μου βγαίνανε πολύ πιο πηγαία για πολλά χρόνια στη ζωή μου, σε κάποια δόση μου μπήκε το σαράκι να γράψω και κάτι πεζό. Έτσι, γιατί μου ήρθε. Mm -hmm. ε, και, ε, ε, ε, να το πούμε έτσι, πεζό στο πεζό, βρέθηκα να έχω έναν αριθμό, α, έναν αριθμό ήδη ικανό, ο οποίος άρχισε να μεωθεί προς το βιβλίο πια και δεν θα έλεγα ότι πιέστηκα, απλά εστίασα την δημιουργικότητά μου στο να, να τελειώσω αυτά τα, τα παραμύθια τα οποία θεωρούσα ότι θα ολοκλήρωναν αυτό το νόημα Το οποίο σιγά σιγά με πήρε από το χέρι και με τράβηξε στο να ολοκληρώσω αυτό το ιδιωτικό mm -hmm. Κάπω έτσι δηλαδή ναι. Έχεις εκδώσει και, και μια ποιητική συλλογή άλλωστε από ό,τι έχω δει ε, oh. Δεν την έχω διαβάσει βέβαια <Σ> <εσίτρα> ε, ε, αλλά ναι, ποτέ ό,τι έχω δει, έχει εκδώσει και ποιητική συλλογή. Επομένως, ναι, ναι. Ε, είσαι εξοικειωμένο με το θέμα τη ποιήση και φυσικά και τη μουσικής Έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, <συσίτρα> κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μου γνωριμία με, με τα πράγματα ήταν ενώ δηλαδή η πρώτη μου είσοδο με τον το άλλο τρόπο στο πώς να το πούμε, στην αγορά θα το θέσω έτσι, ήταν σίγουρα με, με ποιήση, με το Trinity. Mm -hmm. ε, ελπίζω να, να, να ξαναβγεί, έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά και αυτό, όπως και το, και το Μαργαριτάρι. Και ελπίζω να, να επανεκδοθεί και το Trinity, διότι είναι και αυτό εξαντλημένο αυτή τη στιγμή, όπως ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό και το Μαργαριτάρι. Αυτό είναι ναι. δείχνει ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο ε, ανταποκρίνεται εκτιμά και ψάχνει αυτό το, το διαφορετικό να το πω έτσι βέβαια και, και, και θα και να μου επιτρέψεις να πω mm. και το εξής ότι αυτές τις μέρες που εν πάση περιπτώσει με το ένα ή το άλλο τρόπο υπάρχει μια δυστοκία οικονομική νομίζω ότι ε, η, η στήριξη με τον ένα ή το άλλο τρόπο η προτίμηση του κόσμου σου δημιουργεί μια παραπάνω ανάγκη να τιμήσεις αυτού του είδους την, την επικοινωνία αυτού του είδους τη σχέση ναι, είναι... ε, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να γράψω κάτι πετυχημένο δεν με ενδιέφερε ποτέ αυτό αλλά παρακαλάω μέσα μου όπως παλιά στη ζωή μου και ακόμα και τώρα παρακαλώ να, να έχω περισσότερες δυσκολίες από κατηφοριές, έτσι παρακαλάω μέσα μου να μπορώ να συνεχίζω να λέω την αλήθεια mm -hmm. γιατί αν δεν το κάνω αυτό ε, Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Ναι, θα είναι ναι, ναι μια μεγάλη μορφή θα είναι μια μεγάλη μορφή απάτησης, εξαπάτησης αν μου επιτρέπεται ο όρος. Ναι, ε, δεν θα, δε θα, θα δείχνει και λίγο ψεύτικο δηλαδή σε αυτούς που σας έχουμε γνωρίσει μέσα από τα υπόλοιπα έργα σου ε, θα φανεί το ψεύτικο εγώ πιστεύω. Ναι, ναι και αυτό δεν το θέλω θέλω να το αποφύγω ναι, και Ο καλά, καλά να κάνει και, και, μα, και μακάρι να, πα, να συνεχίσεις έτσι, δεν το συζητάμε αυτό έτσι. Ε, ξέρεις, ναι. πριν από εσένα είχε, είχα διαβάσει πρώτα το του άλλου μέλους από την ομάδα, το αντίστοιχο να το πω έτσι, αντίστοιχο, ε, του Ανδρέα Μιχαηλίδη, το αμόνι που ναι. τελευταία. Ε, είχα πει στον Ανδρέα τότε ότι... Ε, μου θύμιζε, ε, το έχει χαρακτηρίσει μυθολογία, αυτό που έγραψε ο Ανδρέας. Ε, αντίστοιχα, ε, αυτό που διάβασα από σένα, ε, θα μου, μου θύμισε, η δική μου αίσθηση, η προσωπική mm -hmm. που βλέπω, mm -hmm. και τελείως λάθος, ε, είναι mm -hmm. αυτό που λέμε κοσμογονία. <laughs> Τι να πω, ε, Τα, γιατί, όχι, γιατί όχι, η αλήθεια είναι ότι έχει τέτοια στοιχεία. Η, δηλαδή... είναι, είναι η αίσθηση αυτή. Δεν, δεν το αρνούμε Δεν έγινε με αυτή, αυτή την πρόθεση Δηλαδή δεν έγινε σε αυτό το πράγμα Αλλά η αλήθεια είναι ότι εξελίχθηκε Στο να έχει και τέτοια στοιχεία ας πούμε. Δηλαδή άρχισε να δημιουργείται ένας κόσμος ε, Ο οποίος μετά κάποια πράγματα Σε ανάγκαζαν να τα εξηγήσεις mm -hmm. Όταν Βοηθούσε και αυτό Την ευρύτερη Να το θέσω έτσι α, Απόδοση του νοήματος Υπηρετούσε δηλαδή την απόδοση του νοαίματος για κάθε διήγημα. Ακριβώς. Ναι. Γιατί ναι, είναι αυτά τα στοιχεία είναι η αίσθηση που αφήνει στον αναγνώστη. ο κάθε αναγνώστης σαφώς το προσλαμβάνει διαφορετικά το κάθε τι. Ε, αλλά, ε, εντάξει, εγώ μπορώ μόνο να μιλήσω για τον εαυτό μου, έτσι, με τις προσλαμβάνωσε που έχω. ναι, μα, μα είναι κάτι εντελώς προσωπικό όλο αυτό. Μόνο μην τρομάζετε ακροατές, σε εσά μπορεί να φανεί κάτι τελείως διαφορετικό. Μην ψάχνετε να βρείτε, βρε, πού το είδε ο Γιώργος ή ο Μιχάλης, που είδαν αυτό το στοιχείο, αυτό είναι κάτι... Εγώ θα πω κάτι, καταρχάς. Θα πω το εξής, ότι ο κόσμος αυτός που τελικά δημιουργήθηκε, αυτός ο φανταστικός κόσμος, υπάρχει μέσα στο κεφάλι με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι επιλογή, μου, είναι επιλογή μου να μην αποκαλυφθεί επί τούτου ότι κοίταξε να δεις πρέπει να εξηγήσω κάποια πράγματα. Όταν θα υπάρχει ανάγκη γιατί κάποιος ήρωας θα πηγαίνει σε ένα μέρος θα το ανακαλύπτει μαζί με τον αναγνώστη. Δεν mm -hmm. μου αρέσει δηλαδή αυτού του είδους να το πω έτσι η απίστευτη ανάλυση αυτή η κατά τη γνώμη μου λανθασμένη ερμηνεία του Αριστοτέλη ε, ε, η οποία απαντάται ως επιτοπλήστο στη σκέψη της εσπερίας δεν το θέλω αυτό το πράγμα ε, δηλαδή αυτό το οποίο στην ουσία α, α, η ερμηνε... η, να το πούμε έτσι α, α, οι άνθρωποι του κλήρου της δύση ερμήνευσαν στον Αριστοτέλη περί καθαρότητας κόσμου και νομίζαν ότι όλα πρέπει να αποτυπωθούν όλα πρέπει να καταγραφούν να γίνουν ξεκάθαρα ε, να, να ανατμηθούν αν δεν όρο κτλ. τα, τα ναι. δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να το πω λίγο να σπάσω το βιολί προκειμένου να βρω τι υπάρχει μέσα και το κάνει το βιολί να παίζει τόσο ωραία αυτό στην πραγματικότητα μπορεί, αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να φαίνεται ότι είναι μια κανιβαλική πρακτική, ότι είναι μια πρακτική πρωτογόνων ανθρώπων, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε πλέον ως, να το πούμε έτσι, δυτικός πολιτισμός. Ε, εγώ ξέρω αυτόν από αυτό. Ναι, είναι θέμα... Είναι αυτό που λέμε ότι εντάξει, πρέπει να αφήνουμε και λίγο. Πώ να, ε, να το πω, Μυστήριο, Όχι όμω με την κακή έννοια. Πρέπει να αφήνουμε χώρο και στη φαντασία, αν θέλεις ε, βέβαια, ε, και φαντασία. κάπου πρέπει λιγάκι να καταλάβουμε ότι υπάρχει και η ψυχή μέσα σε όλα τα πράγματα. Ναι, τελικά το βιολί δεν παίζει όμορφα γιατί έχει μέσα ένα εξωτικό. <laughs> Σαφώ. ή γιατί η μοριακή δομή του το κάνει να παίζει όμορφα. Το βιολί παίζει όμορφα γιατί πιάσει τα για χέρια ένα άνθρωπο. Έτσι. Υπάρχει... Ε, ναι, πρέπει να βάλει και, και άλλε παρανοήσει, Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα τόστι, με μία ανάλυση του στο, ε... στο εργαστήριο. Επιμέρους, ναι, το επιμέρους πάν, δεν μα λέει πάντοτε την αλήθεια για το ε, όλο αυτό. Είναι ο ο, ο, ο Έντγκαρ Αλαμπόου έχει, έχει πει κάτι φανταστικό. Νομίζω είναι ε, στο, στο διήγημά του εκείνο το κλεμμένο γράμμα, νομίζω λέει σε κάποια δόση ο επιθεωρητής uh, Di Fren, Di uh, ο οποίος είναι ο ήρωας τον εν τον περιπτώσει με τις θεωρημάτων του Λαμπού, uh, Λέει υπάρχει μεγαλύτερη δυσυδαιμονία από τη λογική <laughs> και με αυτό uh, νομίζω ότι αναφορά μας τουλάχιστον αυτό όλο το κομμάτι μπορεί να κλείσει Ναι ναι Όχι. νομίζω ότι δώσαμε το, το στίγμα που πρέπει να, να δώσουμε ε, να πω και κάτι άλλο που ήθελε επειδή πάλι έπιασα, το είχα δείξει και με τον Ανδρέα με το, με το δικό του βιβλίου. Ε, το είχα πει το δικό του βιβλίου φαίνεται ε, ότι είναι ε, αποτύπωση σε πεζό λόγο μιας αφήγησης ε, και όντως... Ε, έτσι του, του άρεσε αυτό που είπε ναι. και αυτός. Μα, μα, αυτό, μα αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έτσι, και το, και το, είναι όχι. και ένα στίχημα το οποίο κέρδισε ο Αντρέας αυτό. Έτσι, το είχαμε αγωνία και θα, θα σου πω και κάτι άλλο ότι εγώ που, που, που έδρασα, που έδρασα ως, ως, ως επιμελητής να το πούμε έτσι ε, ε, το βιβλίο αυτού mm -hmm. θα σου πω ότι βίωσα την, την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση του να μην χρειαστεί παρά φορές να μετατρέψω προφορικό λόγο σε γραπτό. Mm -hmm. Δηλαδή ήταν ελάχιστες οι στιγμές που υπήρχαν, να το πούμε έτσι, α, α, α, α, ακίδες, σκλήθρες, να το πούμε έτσι, σε όλη αυτή την, την, την απίστευτα απαλή επιφάνεια της γλώσσας του Ανδρέα. Mm -hmm. Πάμε όμω τώρα στο δικό σου. Ε, να σου πω εγώ πώ το. Με τι θα το παραλύλιζα, το οποίο εντάξει, μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει ελεύθερα. Μου λε ότι ξέρει που... δεν μου αρέσει, πες βλακία τώρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ό, με... ο, λοιπόν... Η ελευθερία είναι υποχρέωση, οπότε. <laughs> πράξη κατά πώ είσαι υποχρεωμένο. Λοιπόν, το, το δικό σου δεν είναι. Ε, δεν είναι αφήγηση. Το δικό σου, ξέρει τι μου θύμισε, ε, μου θύμισε δίσκο. Ναι. Δίσκο μουσικής, ένα, πώ λέμε, ο δίσκο του τάδε συγκροτήματο. Ναι. Δηλαδή, μπορούσα πολύ πιο εύκολα να το εκλάβω με όρου ενό δίσκου, με τα κομμάτια του, με την αυτή, παρά με οτιδήποτε ε, άλλο. Δεν μπορούσα να το παραλύσω, α πούμε, ούτε με νουβέλα, ούτε με δίγημα, ούτε με μυθιστόρημα. Mm -hmm. ε, μου ήρθε στο νου ένα δίσκο δίσκους ε, ολοκληρωμένο που λέμε μια ολοκληρωμένη ε, ιστορία με τα κομμάτια του, αλλά μεγαλύτερα, αλλά μικρότερα αλλά πιο έντονα, αλλά πιο slow να το πούμε έτσι μου έδωσε αυτή την αίσθηση. Εμένα, εμένα, εμένα μου αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτό, αυτό που λες, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι αλλά, αλλά βγάζει κάποιο νόημα δεδομένου το ότι ε, ίσως, να... ίσως τελικά να υπάρχει μια, ένας τέτοιου, μια τέτοια είδους, ε, α, πώς να το πούμε, μανιέρα παραγωγικό, πα, πα, διαδικασίας παραγωγής, δεδομένου ότι με την πάντα όντως, με τους σαχερουσία γράφω εγώ τα τραγούδια, δομώ, ας πούμε το, το concept, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος του, του, του, του, του κάθε δίσκου, οπότε με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισα και το Μαργαριτάρι τη Αβίσου και τα βιβλία μου γενικότερα. Ναι. Κάπως έτσι τα προσεγγίζω. Δηλαδή δεν θα μου φαινόταν περίεργο ας πούμε αν η, με την πάντα σου με του Χερουσία ε, έβγαινε κάποια στιγμή το μαργαριτέρα τη Αβίου σε δίσκο. Ε, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θα σου πω ότι για παράδειγμα το mm -hmm. α, ε, ε, ένα, ένα καράβι το οποίο είναι παγωμένο στο, σε, μια, σε ένα παγωμένο ωκεανό. Ναι, ναι, το γνωστό. Ναι, Το οποίο υπάρχει βέβαια μέσα ως, ω ως μοτίβο στο. στο στο βιβλίο, δεν είναι άλλο από το Χίαμα Τερνάτου το, το οποίο κλείνει το δεύτερο δίσκο «Την Αχιερουσία». Δηλαδή αυτή η αναφορά για ένα καράβι στο οποίο είναι ε, πετρωμένοι η ναυτική του ε, και ξεψυχάνε σιγά-σιγά βλέποντας τους αιώνε να περνάνε. Ε, ε, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ήδη υπάρχει και ένας διαβλός επικοινωνιακό ναι, με, τη, με, τη, με την... Με τη, με τη μουσική των, των Αχιρούσεων, όπως για παράδειγμα υπάρχουν ε, και κάποιες metal φιγούρες οι οποίες είναι καλά κρυμμένες μέσα στο όλο το βιβλίο. Ε, θα, θα σου αναφέρω απλά ένα παράδειγμα, ότι σε κάποια δόση, ε, σε μία από τις ιστορίες ένας από τους ήρωες συναντά πάλι στον Παγωμένο Βορρά τρεις ιερείς πολεμιστές του, του Κορακιού, όπως λέω. Του ναι. οποίου μονομα... μονομαχοί μέχρι που ε, ενώ κρατάει πάρα πολλέ ώρε η, η μάχη αυτή, εν πάση περιπτώσει, αυτή η σύγκρουση και είναι εξαντλητική και για τι δύο πλευρέ, ε, οι άλλοι γονατίζουν μπροστά του αφήνοντα κάτω τα όπλα όταν βλέπουν δύο κοράκια να κάθεται στον ώμου του Ηρωά μας Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα αστείο, αν μου επιτραπεί ο όρο. Αυτοί οι τρει τύποι, οι οποίοι είναι βαμμένοι περίεργα και ιερεί του κορακιού, δεν είναι άλλοι από του Immortal. Ένα συγκρότημα του Μπέζης Μπλακ και το οποίο έχει κιόλας ένα, ας, ας μου επιτραπεί μια ανεύρωση αισθητική και στιχουργική με τα δύο κοράκια του, του, του, του, του Όντιν, το Χούγκιν και το Μούνιν ε, Α, και ναι. τους βάζω στην ουσία να πολεμάνε με έναν ήρωα δηλαδή, και υπάρχουν πολύ περισσότερες τέτοιες αναφορές δηλαδή, μου αρέσει να κάνω τέτοια κόλπα μέσα στα, στα διηγήματά μου ε, ή να μιλάω για γνωστού ανθρώπου. Οι οποίοι κάπω να παίζουν κάποιο ρόλο μέσα στην ιστορία. Mm, καλά το φαντάστηκα με τα κοράκια, αλλά δεν έκανε τη σύνδεση με το συγκρότημα. Ω, ναι. ναι. γιατί εντάξει στο Metal τολμώ να πω, αν και μου αρέσει αρκετά δεν έχω εντρυφίσει τόσο πολύ ώστε να... Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα αστιαβόμενος λίγο και, και προσπαθώντα να, mm -hmm. ε, να... είμαι, όχι προσπαθώντα, νιώθοντας και πολύ χαλαρά, εν πάση περιόντας, οπότε εξής ότι... Περιγράφοντας τον εαυτό μου ως συγγραφέα, μπορώ να σου πω ότι είμαι μεγάλος προ... προβοκάτορας και τρίξτερ. <laughs> δηλαδή υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία προκαλώ τον αναγνώστη να δημιουργήσει μια γέφυρα αναφοράς με κάποια πράγματα. Είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ε, σε αυτό τον κόσμο τον οποίο ζούμε είναι αστεία, αλλά εκεί είναι σοβαρά και το αντίθετο. Έτσι. Πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά εδώ, εκεί είναι αστεία. Το ίδιο ισχύει και με προσωπικότητε, με πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν τελικά και στι δύο πραγματικότητε εντό εισαγωγικών. Έτσι, γιατί μιλάμε για ανθρώπινους χαρακτήρε, για ανθρώπινα πάθη πάνω απ' όλα. Και αυτά, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι λίγο πολύ δεδομένα. Έτσι, έτσι ακριβώ. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμη και να επιστρέψουμε. Επίζω σας άρεσε και αυτό το κομμάτι αγαπητοί ακροτες, και επιστρέφουμε εδώ πέρα στη συζήτησή μας με τον Γιώργο, το Γιώργο Βορέα Μελά για το βιβλίο του του Μαργαριτάρη της Σαββίσου. Γιώργο, ε, κάτι που δεν είπαμε και θα το ξεχνούσαμε και θα, θα σε κυνηγούσαμε μετά να βάλουμε συμπλήρωμα στη συνέντευξη. Ε, εικονογράφηση. Το βιβλίο έχει σε κάθε κεφάλαιο, κεφάλαιο με τι, ας το πούμε έτσι συμβατικά κεφάλαιο, έχει και μία αντίστοιχη εικόνα, ε, ε, ένα σχέδιο που το συνοδεύει και το οποίο, α, ακόμα και μόνο γι' αυτό, στα βιβλιοπολία που πάτε, αγαπητοί ακροτες, ξεφυλίστε το λίγο να τα δείτε, ε, εμένα μου θύμισε... Έντονα, ε, τα σχέδια σχετίζονται με την κάθε ιστορία και μου θύμισαν έντονα το είδος της, ε, τεχνοτροπίας, της, ε, να το πω έτσι, της λαϊκής τεχνοτροπίας που οι ακροτάς μας πιθανόν γνωρίζουν από το θεόφιλο, ας πούμε, ε, ένα τέτοιο στυλ σχεδίου, στο πιο σύγχρονο βέβαια, έτσι, να μην ε, ε, ε, εξηγούμε. Καταρχάς. Ε, τέτοι... ε, ναι. Για πες, ναι, λίγο, για καταρχάς καταρχάς όταν, όταν, όταν, προσπαθεί, όταν, όταν, όταν ακούω να, να λες ότι θυμίζουν λίγο θεόφιλο ή λαϊκή ζωγραφική εγώ θα σου πω προσωπικά ότι νιώθω πολύ μεγάλη τιμή. Αν, αν, αν, αυτό, αν αυτό είναι αυτό που καλλιεργείται ω αίσθηση στον, στον άνθρωπο που θα τα δει ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Γιατί κακά τα ψέματα, η αυθεντικότητα του θεόφιλου του Χατζημιχαήλ ήταν αστήρευτη. ήταν ένα άνθρωπο που mm -hmm. ήταν ένα φάνταστο καλλιτέχνη, είτε, είτε το, μπορεί να το καταλάβει κάποιο εύκολα είτε όχι, να κάνει τη σύνδεση. Και ο οποίος μέσα στο κεφάλι του είχε ένα έτσι πολύ μεγάλο όραμα για το τι ήταν η Ελλάδα και διηθούσε την πραγματικότητα με πολύ διαφορετικό τρόπο, αλλά με την αγνή του ψυχή αποτύπωνε με κάποιο τρόπο οπότε ειλικρινά ειλικρινά εγώ δεν τοποθετώ τον εαυτό μου ως illustrator προς Θεού γι' αυτό υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι φανταστικοί απλά τότε επειδή αυτά τα παραμύθια ήταν πάρα πολύ προσωπικά mm -hmm. ε, ένιωσα την ανάγκη να τα επιμεληθώ αισθητικά εγώ κάτι το οποίο, κάτι το οποίο Ήθελα να το κάνω ε, και μου βγήκε και φυσικά ορίστηκε μέσα από τα πράγματα τα οποία με ορίζουν και, και ικαστικά τα οποία είναι η δουλειά του Μπαρμπαφώτη, του Μαστροφώτη, του Κόντογλου ε, Ναι, πρά πράγματι μπορεί η, η, η, η απίστευτη, Οι απίστευτες εικόνες που έχει φτιάξει ας πούμε, ο, ο μεγάλος ε, Αλέβι ο Στάσος, Uh, η βυζαντινή αγιογραφία η ζωγραφική η τα ελληνιστικά ψηφιδωτά uh, ακόμα και στοιχεία εγώ θα σου πω ότι διέκρινα ακόμα και στοιχεία από, από τα αγγεία από, το, από τα μελανόμορφα αγγεία <σχερή> <σχερή> αυτό ακριβώς φυσικά αυτό και βέβαια ο πολύ μεγάλος ο πολύ μεγάλος William Blake ο οποίος ήταν και αυτό ένας ε, λαϊκός ποιητή και λαϊκός ζωγράφος στην πραγματικότητα mm -hmm. Επομένω, ε, ε, ομολογώ ότι αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα ε, συνέθεσα για να μπορέσω να αποδώσω αυτά τα πράγματα τα οποία ένιωθα. Δηλαδή, ε, ε, είναι λίγο άτεχνα κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι αυτά τα οποία νιώθω και πιστεύω. Ναι, ναι δεν είναι και δεν αδεί. Δεν είναι, κίνδυνα, δηλαδή, δεν είναι ε, σχέδιο το οποίο είναι φτιαγμένο. Ατε, το άτεχνο, μου επιτρέψει, δεν έχει να σου πω. Να, να πω για άτεχνο που δεν μπορεί τα ίσχυα γραμμή να τραβήξω ε, δεν είναι άτεχνο είναι ε, ε, όχι πώς να το πω τώρα γιατί βλέπεις σε σχέση με την τέχνη δεν είναι και η καλύτερη ε, είναι δεμένα θα έλεγα με, το, με αυτά που μέσα να το πω έτσι από μόνα τους ε, μπορεί και να δυσκολευόταν κάποιος να, να καταλάβει τι σημαίνουν, αν έχουν κάτι να πούνε. Ε, αν τα δείξει κάρφατα από το κείμενο, ενδεχομένως θα μιλάνε και πολλά πράγματα. Σε, στο πολύ κόσμο δεν πολύ απολύτως τίποτα, κατά πάσα πιθανότητα. Βλέποντας το σχέδιο και διαβάζοντας μετά, αμέσως δημιουργείται ένα πλέγμα αναφορών, ένα αυτό, δηλαδή διαβάζει και σου έρχεται αμέσως το στοιχείο του σχεδίου που είναι εκεί μέσα. Αποκτάς μια ε, πραγματικά αλλάζει οπτική σου μετά όσον αφορά τα σχέδια. Ναι, γιατί όχι. Μακάρι, μακάρι να ευχεί αυτό, Μιχάλη μου, γιατί ε, ε, θα, θα, θα μου άρεσε πάρα πολύ το ένα να, να, να αποτελεί, να το πούμε έτσι, το, το συνήγορο του άλλου. Εγώ πιστεύω ότι, το, ότι έτσι είναι και το καταφέρνεις Τώρα βέβαια εντάξει ε, Δυστυχώς δεν έχω την, την τύχη εδώ που, ε, που είμαι Είμαι κάπως μακριά από το κέντρο των πραγμάτων Να το πω έτσι ναι. ε, Δεν έχω την τύχη να μιλήσω με πάρα πολλούς ε, αναγνώστες του βιβλίου Για να δάνε και άλλοι το, το βλέπουν έτσι τους ε, πιστεύω ότι τουλάχιστον ε, Και για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μας Οι περισσότεροι φαντασάδες μέσα που μας αρέσει το φάνταζη δηλαδή, έχουμε πιστεύω τις απαραίτητε ε, αναφορές και την απαραίτητη, πώς να το πω έτσι, ε, δεν θέλω να το πω καλλιέργεια, το απαραίτητο υπόβαθρο από αυτά που έχουμε διαβάσει. Ναι, τη, βάση. Για, τη βάση. έτσι για να κάνουμε αυτές τις συνδέσεις. Ναι, κοίταξε, θα σου πω, θα σου πω ένα πράγμα. Ο, ο Λευτέρης στην εισαγωγή του ε, για το βιβλίο αυτό έχει γράψει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Λέει ότι η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο έγραψε ο Λευτέρης, με, με ηρέμησε κιόλας λίγο σχετικά με το τι αν είναι σύνθετα αυτά που γράφω ή αν είναι απλοϊκά ή το που το είχα πάντα σαν αγωνία αυτό. Είπε το εξής ότι ο καθένας λέει διαβάζει εμάς, περιπτός, θα διαβάσει, θα προσεγγίσει το μαργαριτάρι με ό,τι κουβαλάει. Ναι. Δηλαδή, αν ξέρει πάρα πολλά πράγματα θα βρει πολλά πράγματα μέσα. Αν ξέρει λίγα πράγματα θα βρει. αυτό όμως είναι καλό. Δηλαδή αυτό αν ισχύει, που το νιώθω πω ισχύει, δεν θα σου πω το ξέρω, γιατί δεν είναι μια διαδικασία στην οποία εγώ δεν θα είμαι ποτέ, θα, θα ποτέ αναμειγμένο. ποτέ δεν μπορώ να είμαι ο Παρθένο εντό εισαγωγικών αναγνώστη του δικού μου βιβλίου. Έτσι δεν είναι. Ε, θα, ήταν, θα ήσουν μετά μια διχα, διχα, διχασμένη προσωπικότητα. Αλλά γνώρισα παιδιά, μπράβο, αλλά γνώρισα παιδιά που είμαι έτσι κι αλλιώ, ε. ε, ε, αλλά σε άλλου τομεί. Αλλά γνώρισα παιδιά τα οποία κάποια πράγματα δεν τα πιάσαν εντός εισαγωγικών αλλά μήναν ευχαριστημένοι από αυτό που διαβάσαν και γνώριζαν και παιδιά τα οποία με κυνηγούσαν και μου λένε ρε εσύ και αυτό το βάλες μέσα δηλαδή δεν τρέπεσαι όχι δεν τρέπουμε Έτσι, πάρα αυτό. Πολύ, όχι είναι, είναι ευχάριστο να βλέπεις ας πούμε ε, όλες αυτές τις ε, πώς να το πω ε, τις διαφορετικές προσεγγίσεις που όλες τίνουν προς ένα δηλαδή το βιβλίο καταφέρνει και περνάει Κάποια πράγματα, κάποια κεντρικά πράγματα, κάποια. Αυτά. και βλέπει ότι τα αντιλαμβάνονται όλοι. Και ο συγγραφέα που το έχει γράψει εσύ, α πούμε, και οι αναγνώστε, ε, συγκλίνουμε κάπου, δεν αποκλίνουμε. Φανταστείτε να γράφει ένα βιβλίο και ο καθένα να, να, να, να το ερμήνευε τελείω. και να λε: Όχι, ρε, ρε παιδιά, εγώ δεν έγραψα τέτοια πράγματα μέσα. Πού τα βρήκατε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό θα ήταν τραγικό. Αυτό, αυτό θα ήταν τραγικό. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι τον καημένο, τον, τον Βάγκνερ. Ο οποίο ο άνθρωπο ήταν, ήταν εναρχικό και κατέληξε η μουσική του να λατρεύεται από το Ράιχ. Ή κάθομαι και σκέφτομαι πάλι αντίστοιχα τον, τον καημένο, τον Νίτσε, τον ο οποίο είχε κόψει και την καλημέρα στην αδερφή του, η οποία είχε εμπλακεί, σε κάποια προναζιστική φύση, να το πούμε έτσι, κόμματα, σωματέα και ιδεολογίε. Και οποίου, το οποίο τελικά η θεωρία δυστυχώ διαστρεβλώθηκε στου ναζί και δημιουργήθηκε όλη αυτή η θεωρία περιαρίων και δυνατών και υπερανθρώπων κτλ και τώρα μεταξύ μας ανάθεμα είχα να διαβάσει ποτέ, δεν είναι έτσι καλά, για ε, ε, ε, να διαβάσει κάτι πρέπει να, να, να, να μείνει αναλφάβητος οπότε πάμε παρακάτω <laughs> Ακριβώς, ακριβώς ναι. ε, ε, Ευτυχώς λοιπόν, εάν τελικά ε, όντως δεν υπάρχει κάποια γιατί κοίταξε, θα σου πω κάτι ε, η αλήθεια είναι ότι εμε... αντλούμε στοιχεία από την Ελλάδα πολλά αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση ε, αυτό το πράγμα να ρέπει προς κάποιο είδος εθνοκεντρισμό η ή προ κάποιο είδου τέτοια μορφή ομφαλοσκοπία. Το αντίθετο, μάλιστα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δηλαδή, αυτά που γράφει. καλά. Σί, σί, σί, σίγουρα, αν ρωτά σε Αν ρωτά σε η πρόθεσή μου δεν ήταν αυτή. Όχι, όχι. Και εγώ, σαν αναγνώστη, yeah. ε, δηλαδή, γράφει πράγματα τα οποία θα έλεγα είναι οικουμενικά, είναι πανανθρώπινα και αντίστοιχου θρύλου ε, σε όλε λίγο πολύ τι κουλτούρε. σω με κάποια άλλη μορφή, ναι. σω λίγο διαφορετικά. Δοσμένους ναι, αλλά αυτ, α, τέτοια πράγματα είναι παρανθρώπινοι. Οικουμενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις επειδή τα γράψαμε εμεί είναι Sonic όχι και βέβαια, καλά. Να... Όχι βέβαια, όχι βέβαια, ναι. Ναι, μπορεί να μα ακούγονται οικεία γιατί είναι η μορφή με την οποία τα δίνει πιο οικεία. Ναι, με τι θάλασσε, με ναι. αυτά. Μα είναι οικεία από τη μυθολογία αυτό. Αλλά αυτό, ε, αν εξαιρέσει τη μορφή του, το ντεκόρ κατά κάποιο τρόπο, και βάλει κάποιο άλλο ντεκόρ, μπορεί κάποιο. Ε, και άλλοι λέει, θα να γνωρίσουν πάρα πολλά πράγματα από τη δική του κουλτούρα. Δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, έχω βάλει και από άλλου λαού. Ναι. Είναι η αλήθεια. Ναι. Είχα, ναι. Αλλά απλά είναι το εξή ότι θέλω να ξέρει ότι το έχω αποφασίσει, δηλαδή έχω μία να το πούμε έτσι νοτροπία. Να βάζω πράγματα τα οποία έχω βιώσει. Θα μου πει, τώρα θα καταλάβει αυτό, ναι, ακολουθεί και Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν μειθολογίε για μέρη τα οποία έχω πάει. Ναι. Καταρχά. Καθόρο λόγο, υπάρχουν μυθολογίε από βιβλία δηλαδή που έχω διαβάσει π.χ. Υπάρχουν στιγμένε αποκαταστάσει που έχω ζήσει στην προσωπική μου ζωή. Δηλαδή θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι τίποτα δεν είναι fictional μέσα στο Μαργαριτάρι με την έννοια ότι θα γράψω κάτι ε, εντελώς ε, ανεξάρτητο από το ποιο είμαι ως άνθρωπος ή ανεξάρτητο από το πώς η ζωή με έχει χτίσει, με έχει σμυλέψει, με έχει ηλειάνει, με έχει αγριέψει, να το πω έτσι. Ναι, περνάς το βίωμά σου μέσα στο βιβλίο, δεν είναι ναι, ναι. πιαχτό. Το, το Μαργαριτάρι αυτό ακριβώς είναι ένα βιωματικό βιβλίο ε, και, και έτσι, έτσι, γράφω, έτσι γράφω δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ να γράψω αλλιώ. και δεν με ενδιαφέρει να σου πω και μια ε, αλήθεια ναι, δηλαδή, ναι. Όταν, ναι. όταν μου βγει δηλαδή, να γράψω αλλιώ, θα γράψω αλλιώ. στην παρούσα ε. φάση έτσι μου βγαίνει να θέλω να λέω αυτά τα περίεργα που λέω και, και με τιμάει και, δηλαδή αυτή τη στιγμή πούμε, για παράδειγμα το Μαργαριτάρι στι δύο πρώτες εκδόσεις του βγήκε από τις εκδόσεις Ars Nocturna ε, εξαιρετικές εκδόσεις και αυτές και η τρίτη του έκδοση είναι από τις εκδόσεις Μαμάγια mm -hmm. δηλαδή ήδη βιώνει την ευλογία του αυτό το βιβλίο να έχει ε, ε, ε, εκδοθεί τρεις φορές γράφοντας όχι εμπορική, ε, εμπορική ναι. λογοτεχνία Άρα, γιατί, Να το πω και αυτό γιατί ξέρεις και εγώ έχω το αντίστοιχο κουσούρι αν θέλεις mm. να το πω έτσι ναι. Και το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το... το βήμα, αν θέλεις το εξής. Έτσι, έτσι. Δεν... Ωραία δεν... δεν μιλάω ποτέ για πράγματα, για βιβλία συγκεκριμένα, που δεν τα έχω διαβάσει ο ίδιος. Μα δεν έχει νόημα. Ε, δεν εχει νόημα. με ενδιαφέρει να παρουσιάσω, να πάρω το δελτίο τύπου του α, β, γ οίκου και να... Έτσι. Δεν θα έχει νόημα μετά εντάξει έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώ. Αυτό αυτό Αλλά κάτσε λίγο να πω στους αναγνώστες κάτι Γιατί μου αρέσει να είμαι ξεκάθαρος ε, yeah. Δεν είναι ε, Ένα βιβλίο ε, Πώ να το πω έτσι Από αυτό που το λέμε χαριτολόγως καμία φορά Δεν είναι βιβλίο παραλίας έτσι. Δεν είναι ένα βιβλίο που θα το πάρετε α, Θα καθίσετε χαλαρά με το καφεδάκι σας Στην καφετέρια να το διαβάσετε Θα σε διαψέσω όμως γι' αυτό ε, έχω, τώρα, φίλο, έχω φίλο το, Ο οποίος πω, θα είναι καλοκαίρι Έχω φίλο ο οποίος το καλοκαίρι μου λέει φεύγω αύριο λέει, για, για, για, ε, για αίγιο, για διακοπές Σε παρακαλώ φέρε μου το βιβλίο Δεν ήθελα να πάρει και η συντήτη της μπάντας Σε πάση περιπτώσει βραδιάτικα εγώ Αφού έχω πάει να δω την ΑΚ με τη σέντε Κατεβαίνω και το βρίσκω κάπου στα εξάρχεια ναι. και, του, και του πηγαίνω τα συντήτη και το βιβλίο ε, Τάξη το παιδί ήθελα να τα αγοράσει Σε πάση περιπτώσει σπα, τα, τα παίρνει και μου στέλνει μετά από δύο-τρει μέρες μήνυμα στο, στο Facebook και μου λέει Εσύ είμαι στην παραλία, διαβάζω λέει, το Μαργαριτάρι, το τελειώνω που να είναι και μου αρέσει πάρα πολύ κτλ, κτλ. Μιχάλη, θα σου πω μια αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι τα βιβλία τελικά είναι για κάθε στιγμή. Και ευτυχώ που υπάρχουν αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία λέγονται βιβλία και μυρίζουν με αυτόν τον τρόπο και, και ντύνουν τη ζωή μας με το ένα το άλλο τρόπο ε, αίσια και προφυλακτήρια. <laughs> είναι, σύντρο, είναι σύντροφοι οι οποίοι, οποίοι ευτυχώ υπάρχουν yeah. και yeah. νομίζω ότι κάθε στιγμή αξίζει yeah. να, να ασχοληθεί. τώρα μακάρι το βιβλίο μου να το αγαπάνε ε, yeah. όσοι yeah. το yeah. διαβάζουν δεν διαφανά καθόλου απλώς ναι, με αρέσει να το λέω στους αναγνώσεις γιατί ξέρει τι ε, συστήνω βιβλία και μου λέω πω, πω τι, τι μου είπες τώρα αυτό, όχι, yeah. δεν είναι δεν είναι βιβλίο, ξέρεις... Σίγουρα καταλαβαίνω το πνεύμα σου ότι δεν είναι, ρε παιδί μου το, η αγάπη άρχισε μια μέρα έτσι, Αυτό θέλω και, να πω. Και, και, και ας μην κάνω και παραπάνω διαφήμιση εν πάση περιπτώσει Έτσι, <laughs> είναι. ακριβώς είναι βιβλίο yeah. που πρέπει να έχεις στην κατάλληλη δεν έχει σημασία το μέρος έτσι, μπορεί να είναι yeah. και... Και παραλύκει πώς το αισθάνεται κανένα. Ε. Ε, ε, μπορεί να είναι όλα σε μια βιβλιοθήκη και να μην μπορεί να διαβάσει ούτε Arlequin που λέει ο λόγο. Σωστό. Δεν... σωστό. Θέλει... Arlequin δεν είναι. Και, έτσι, το... Εδώ μα φύλαξε. Έτσι. Έτσι. Θέλει όμω να καθίσει. Και εγώ πιστεύω ότι θα το δικήσει αυτό το βιβλίο να απλώ το περάσει ανάγνωση και δεν το διαβάσει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, πόσοι με καταλαβαίνετε όταν λέω άλλο πράγμα να το, ε, να το περάσω μια ανάγνωση άλλο να το διαβάσω. Αλλά νομίζω ότι αυτοί που πρέπει να καταλάβετε θα καταλάβετε. Εμένα θα σου πω κάτι, ο απόλυτος μου, η απόλυτη μου επιτυχία για μένα θα ήταν όποια και ένα είναι η αίσθηση του άλλου όταν θα το πιάσει να το μαγνητήσει και να το βάλει μέσα σε μια άλλη κατάσταση. Έτσι. Δεν το ξέρω αν αυτό συμβαίνει. Ε, το ελπίζω όμως, το εύχομαι. Ούτε είναι και στόχος. Στο ξαναλέω, για μένα <στοίλω> ο στόχος είναι να εκφραστώ. Ε, το, το βασικό για έναν συγγραφέα για έναν καλλιτέχνη να καλλιτέχνη, οποιοδήποτε, είναι να πει αυτά που έχει με το εκφραστικό του μέσο, να πει αυτά που έχει μέσα του. Δεν είναι να, να κάνει εμένα ή εσένα ή τον οποιοδήποτε άλλον ε, να αισθανθεί κάτι συγκεκριμένο ή να, ε, να καταλάβει κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. και έτσι λειτουργεί όλη η ανθρώπινη δημιουργία έτσι ακόμα και στα μαθηματικά έτσι ακόμα και στην επιστήμη να το πάμε έκατσε κανένα να πει α, τι, τι θα αρέσει, αρέσει στου μαθητές να τους κάνουν στα μαθηματικά ή τι θα, θα αρέσει τον κόσμο να μα... όχι, έχει όλο μέσα την αλήθεια του ο Γκάους ας πούμε έχει τη μαθηματική αλήθεια του και, την, και την έβγαλε ο Γκέντελ δεν έκατσε να σκεφτεί αν την στον αέρα όλο το έτσι όχι βέβαια ναι. σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Ε, και θα σου πω και κάτι άλλο, ότι η αλήθεια τελικά πολλές φορές υπόνεται και από κύβδηλα στόματα. Αυτό ναι. Δηλαδή, στην αρχή της κουβέντας μας μιλήσαμε για τον Καζατζάκι. Εγώ θα σου πω ότι βλέποντας ιστορικά τη στάση του Καζατζάκη, τα δικά μου συμπεράσματα, είναι πολύ αρνητικά για το άτομο του. <χε>, όχι μόνο γι' αυτό, πάρα πολύ συγγραφή στους Ναι, όλα δηλαδή. αυτά όμως, ναι, σκε, μερικές φορές γίνεται σκεύος αληθείας. Ναι, ναι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, αυτό το, αυτό το αίσθημα, αυτή η αίσθηση. Πόσο πιο ευλογημένος να συνειδητοποιήσει ότι τη στιγμή που είσαι σκεύος αληθείας οφείλεις να πράξει με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Κοίτα, το Μαργαριτάρη έχει κάποιες αλήθειες. Έχει, για παράδειγμα, τον Όστο για την πατρίδα. Πολύ έτοι. Υπάρχουν ιστορίες σε, οι οποίε είναι γραμμένες σε, σε μέρη τα οποία δεν είναι η πατρίδα μας. Κατά λόγο... Έχει σε πάρα πολλά στοιχεία μέσα τη, την αγάπη ε, για τη συντροφικότητα, την αγάπη... Mm. Τη φιλία. Τη φιλία, την αγάπη την ανεκπλήρωτη προς μια γυναίκα, την αγάπη την ολοκληρωμένη. Ε, έχει μέσα την προδοσία, έχει μέσα τον έρωτα, έχει μέσα τη μάχη, έχει μέσα τον το πόνο, το, το μόχθο, ε, στο πρωτεϊκό του στάδιο, στον πιο απλό άνθρωπο. Ε, και σίγουρα έχει μέσα και την... Ε, πώς να το θέσω τώρα. Αυτή την αίσθηση του να θες να ταξιδέψεις... για να γυρίσεις πίσω και να εκτιμήσεις τον τόπο σου. Το σπίτι σου, το πεζούλι έξω από το, έξω από το δικό σου το σπίτι. Αυτά είναι μέσα. Και μέσα σε όλα αυτά, εν μέρει, έχει και την νοσταλγία... για την οικογένεια που το έθεσα πριν... αλλά και πιο προσωποποιημένη ακόμα. Ε, με την έννοια ότι το μαργαριτάρι είναι γραμμένο... σε μια ντοπιολαλιά ε, χιώτικη βολησιανή, δηλαδή από το χωριό μου μια τοπιολαλιά λαλιά την οποία υπηρετώ εγώ και ο πατέρας μου τα μιλάμε εμείς οι δύο α, και, και, και, και σίγουρα αυτό το βιβλίο έχει στοιχεία μέσα α, από αυτή τη σχέση μεταξύ γιου και πατέρα α, και οπωσδήποτε α, είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που ένας βγήσης και ένα πατέρα ένας πατέρας μιλάνε ε, και, είναι και, όχι, και είναι και πολύ γλαφηρή αυτή η γλώσσα, δεν ξέρω πόσο ε, έχει περάσει όλο το ιδίωμα μέσα, αλλά στο επόμενο θα το περάσω το να είσαι σίγουρος, ακόμα περισσότερο, ακόμα ε, περισσότερο. Έτσι, καθώς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, όμως να πούμε για τη συνέχεια, τι συνέχεια θα έχει το μαργαριτάρι της αβίσου; Τι έχει σκεφτεί; Ναι, θα σου πω τώρα καταρχά το εξή. Δεν το λες συνέχεια γιατί μπορεί ναι. να διαβάσει το ένα ανεξάρτητα από το άλλο. Όχι ναι, με την ναι. έννοια σαν καλλιτεχνικό έργο. Τη συνέχεια του, Έτσι, του έργου. ακολουθεί Έτσι. το Μαργαριτάρι Ακολουθεί μια, μια, θεωρητικά, μια θεωρητική και χαλαρή συνέχεια του, η οποία έχει και αυτη σπινόφ χαρακτήρα. Δηλαδή κάποιο μπορεί να ξεκινήσει να διαβάζει τα βιβλία μου διαβάζοντα το δεύτερο και μετά το πρώτο, για παράδειγμα, mm -hmm. όσο αφορά το μαγαριτάρι. Ε, η συνέχεια θα λέγεται, λέγεται μάλλον, ο φωνιά στον τεράτων και ό,τι απέμεινε από την άβυσο. Ε, κάποιες ιστορίες συνεχίζονται, κάποιες ιστορίες α, χτίζονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο και συνεχίζουν. Κάποια άλλα πράγματα δικά μου εσωτερικά προσπαθώ πάλι να, να ξορκήσω ή να λύσω κτλ. κτλ. Ε, και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα βγει, mm. το οποίο αυτή τη φορά δεν θα είναι σε εικονογράφηση δική μου. Α, θα είναι σε εικονογράφηση του Όθωνα του Νικολαίδη το οποίο θα είναι μια μικρή, μια μικρή uh, illustrated νουβέλα uh, όχι, όχι graphic novel illustrated novel ναι. η, ο, ναι, η οποία είναι μια, ένα διήγημά μου ένα παραμύθι μου να το πούμε έτσι το οποίο θα έχει uh, 33 uh, ζωγραφιές να το πούμε 33 illustrations του πολύ μεγάλου Όθωνα Νικολαίδη ναι. και αυτό το τον είχα γνωρίσει και στο Φαντάστικο Νάδος και νομίζω ότι ε, τα έργα του είναι ξεσ... Φανταστικά. Ε, χαρακ... ναι, θα έλεγα χαρακτηρίζουν Έτσι. Ε, το είδος. Ναι. Έτσι. Ε, ήθελα λοιπόν να πω ότι αυτό το Illustrated Novel α, θα βγει και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Η μετάφραση είναι του Αντρέα του Μιχαηλίδη στα αγγλικά. Οι εικόνες είναι του... του α, Όθωνα του Νικολαίδη και θα λέγεται η Λεπίδα με τις Εφτά Κόψεις η οποία είναι και αυτή μέσα στο, στο σύμπαν να το θέσω έτσι ιστορία το, το, δικό μου, το δικό μου ιστοριώνας με της δικιάς μυθολογίας Α, αυτά είναι αυτά τα οποία θα έρθουν μέσα σε αυτή τη ζωή σίγουρα Τέλειο. και ελπίζω να, να τα αγαπήσει ο κόσμος Α, δουλεύω πάνω σε αυτά πάρα πολύ εντάξει είναι... Yeah. Κοίτα, θα σου, πω μια αλήθεια, yeah. θα σου πω μια αλήθεια. Είναι μια ιδέα την οποία την αναπτύσσω εν πάση περιπτώσει και στο δεύτερο βιβλίο. Α ας πούμε στη συνέχεια του Μαργαριταριού, δηλαδή στο Φωνιά Τεντεράτων, yeah. στην ουσία μα ανήκει ό,τι δίνουμε ή ότι είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε. Α, το βιβλίο που έχω γράψει, συγκεκριμένα το Μαργαριτάρι τη Αβήσου, είναι δικό μου στα χέρια σου. Δηλαδή τη στιγμή που το πήρε εσύ στα χέρια σου, λε το βιβλίο του Γιώργου. Ναι. Yeah. Δεν έχει νόημα, καταλαβαίνει τι εννοώ, δεν, δεν, έχει νόημα, ναι. δεν έχει νόημα να κρατήσουμε κάτι, γιατί κακά τα ψέματα στον τάφο δεν πάρουμε τίποτα. Ναι, ακριβώς. Στον τάφο το μόνο που θα πάρουμε είναι αυτό το πολύ γλαφυρό που λέει ο, ο, ο, ο, ο, ο Χόρχελ Λουις Μπόρχε ε, ε, ε, ότι ο Χάραλ Χαρτράντα θα πάρει πέντε, πέντε πόδια Εγγλέζης Κυρικής και ένα δώρο ακόμα γιατί είναι ψηλός. <Και> Ε, αυτό ε, θα πάρουμε όλοι στο τέλος ε, Να το πω εγώ λίγο, με λίγο περισσότερη ελπίδα όμως ε, σα, και, και είναι λίγο ξύμορο όπως θα το πω Αλλά πιστεύω θα το καταλάβεις Και ε, αρκετοί ακόμα θα το καταλάβουν ε, Στην ουσία θα πάρουμε αυτό που θα αφήσουμε Πράγμα, αυτό που θα δώσουμε Έτσι. Αυτό, ακριβώς. αυτό ακριβώς Δηλαδή δεν θα μπορούσε να το θέσεις πιο όμορφα και, και αυτό είναι και το νόημα Επομένω. Ε, Βιώνω την ευλογία, να το πω λίγο διαφορετικά, τις της διαδικασίας τη δημιουργίας και επίσης βιώνω και, τη, και, και την ευλογία και την τύχη να μπορώ να εκδίδω αυτά τα πράγματα και κάποιος να τους ενδιαφέρει. Οπότε αυτό με κάνει υπερήφανο και πάρα πολύ χαρούμενο. Γιώργο μου, εδώ φτάσαμε στο τέλος τη συζήτησή μας. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε να μα μιλήσει για όλα στο Εξλίμπρι. Είναι κάτι τελευταίο που θα ήθελε να μοιραστεί με του ακροατέ μα. Ναι, ναι, θα ήθελα να κάνω το, το, το, το εξή. Καταρχά, θα ήθελα να πω στου ακροατέ του Εξλίμπρι, μέσα στους οποίου συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, ότι πρέπει να νιώθουμε και, να, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για το γεγονό ότι υπάρχει μια τέτοια εκπομπή. Ε, Καταρχά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω για κολακία. Ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει και ιδιαίτερα αυτό που συμβαίνει και προωθεί του λογοτέχνες λογοτέχνε, και έχει μια βάση και καλό είναι ε, ο κόσμος ε, να το εκτιμήσει αυτό το δώρο που έχει. Αυτό είναι το πρώτο. Α... Το δεύτερο είναι ε, δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει, δηλαδή οι πράξη σου από μόνε του για μένα και, και δεν είμαι και εγώ κάποιο το τοπείδα, οπότε απολαμβάνω δηλαδή, πραγματικά. Περιμένω, έχω μια απίστευτη, να το πούμε έτσι, προσμονή να ακούσω μια εκπομπή που να μιλάει εν πάση περιπτώσει για κάποιο καινούριο βιβλίο ή να έχει μια συνέντευξη με κάποιον συγγραφέα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι ε, καλό τον κόσμο ε, να τσεκάρει τα βιβλία της Άρπης και όχι μόνο τα βιβλία της Άρκης. Να τσεκάρει το κάθε βιβλίο το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή και δεν κοιτάει να αντιγράψει κάτι ή ε, δεν προσπαθεί να είναι αυθεντικό με τον τρόπο του. Ε, Υπάρχουν φανταστικοί Έλληνες συγγραφείς και λογοτέχνες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι Βγάζουν πράγματα τα οποία αξίζουν. Δεν είναι μόνο το, το, το αμόνι που τραβουδά, το αντρέα του Μιχαηλίδη, δεν είναι μόνο τα πνεύματα τη της Τεσποτάκη, της δεν είναι μόνο το αγωνία που έπρεπε να είναι το όνομά τη το, του, του, του Γιώργου του, ε, του Αποστόλου. Είναι και το κοράκι σε άλλο φόντο, είναι και ε, το, η θράψη των οστών του, του που... Στέφανου του Κόκκινου, είναι ο όρκο του Φόντου του Κατσιμπούρη, είναι το υπέριο του Σπέγκου του Παναγιώτη, είναι το δράκον του. Που ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, του Κασκαβέλη, ε, «Είναι ο το έρος» της ε, Χριστίνας της Μανιά. Αυτή τη στιγμή μιλάω για ελάχιστα από τα πάρα πολλά εξαιρετικά βιβλία που έχουν μια πατίνα μεσογειακή και ελληνική αυτή τη στιγμή και δεν ομφαλοσκοπούν παρά είναι οικουμενικά και που για μένα έχει μια αξία να, να διαβαστούν τη σημερώνη μέρα. Και όχι μόνο στους τομείς φαντασίας. Εντάξει, γιατί ναι. ακόμα και στην επιστημονική φαντασία Ακόμα και, α, και στη δυστοπία Υπάρχουν φανταστικοί συγγραφείς Όπως για παράδειγμα α, α, α, Ο Περικλής ο Μουζινάκης. Τώρα δεν θέλω, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω Δηλαδή υπάρχουν εξαιρετικοί συγγραφείς Τους οποίους πραγματικά Αξίζει... Αναζητήστε του όπω είπε. Αξίζει να αναζητήσει ο κόσμο. Και κάπου εκεί, άμα δείτε κάνα βιβλίο περίεργο, μαύρο, με έναν τύπο <laughs> ο οποίο μοιάζει με Αρχάγγελο και έχει γύρω του πλοκάμια κθούλου τεχνοτροπία και γράφει το μαργαριτάρι τη Αβύσου και ο συγγραφέα το του αρχίζει από μέ και τελειώνει. Ελά, ε, ρίξτε μια ματιά και σε αυτό το βιβλίο. <laughs> είναι κάτι με τέταρτη έκδοση. <laughs> έτσι. Όχι, εγώ πιστεύω ότι του αξίζει να κάνει και, τέταρτη, και πολλές ακόμα. Μακάρι, μακάρι. Και ξέσεις είναι βιβλίο για κάθε εποχή, να το πω έτσι, και να το κλείσουμε εδώ πέρα. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα επεισόδιο του Ex -Libris. Ραντεβού, λοιπόν, στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.